Στήχη 46-48. Ποιος είναι μεγαλύτερος ενώπιον του Θεού. 46. Αλλά από τα προειδοποιήσεις του Κυρίου, περί του ότι επλησίαζεν η ώρα του ενδόξου τέλους του, ενώμησαν εκπαρεξηγήσει μαθητέ, ότι ο διδάσκαλός Τον επρόκειτο να βασιλεύσει. Είχαν αντιληφθεί εξάλλου ότι οι τρεις συμμαθητές των που είχαν αναβεί μετά του Ιησούι το προετοιμήθησαν από Αυτόν και τους είχαν εμπιστευθεί κάποιο μυστικό, ο διδάσκαλος. Εξ αφορμή λοιπόν τούτων, εμβίκαινη σε αυτού διαλογισμό κακό, περί του οποίου θα ήταν ο μεγαλύτερο και περισσότερο διακεκριμένο εξ αυτών, ει την βασιλεία, περί τη οποία ο διδάσκαλο ομίλη. 47. Ο ΔΕΙΣΟΥΣ αντελήφθη δια τη υπερφυστική του γνώσεω των διαλογισμών που απεινσχόλη την διάνοιά των, και αφού έπαιρνε από το χέρι κάποιο πεδίο, το έβαλε να σταθεί πλησίον του. 48. Και Ήπενη σε αυτού. Όποιο θα δεχθεί τον εξομοιωθέντα προ το απλούν και ταπεινών και αφιλόδοξων αυτό πεδίων μαθητή μου, με την πρόθεση να τιμήσει εμένα, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιο θα δεχθεί εμένα, δέχεται τον επουράνιον πατέρα μου, ο οποίο με απέστειλε στον τον κόσμο. Διαναδεχθεί όμω με σεβασμό τον μικρόν και άσιμο μαθητή μου, θα ταπεινωθεί και θα γίνει μικρότερο κατά το φρόνημα και από τον μικρόν και άσιμο τούτον τον οποίον υποδέχεται αλλά και γι' αυτό θα αξιωθεί της δόξης η οποία νίκει τους υποδεχομένους τον αποστήλαντάμε. Διότι εκείνο που ταπεινούτοι και είναι μικρότερος μεταξύ όλων σας, αυτό θα είναι μεγάλος στην βασιλεία μου».